στοιχη 15:29 Ο μουσαϊκό νόμος παιδαγωγός Χριστών Δια της πίστεως εις τον Ιησούν Χριστόν γινόμεθα ή του Θεού. 15. Αδελφοί, προς περισσότεραν σαφήνιαν σας ομιλώ με παραδείγματα όπως συμβαίνουν τα πράγματα στους ανθρώπους και θα χρησιμοποιήσω ανθρώπινο παράδειγμα για να σας εξηγήσω πως η επαγγελία αυτή που μα έδωκε ο Θεό περί τη ευλογίας έχει μεγαλύτερα νησχύν από τον νόμο. Ή δου το παράδειγμα. Διαθήκει έναν ανθρώπου που ανεγνωρίστη μετά το θανατόντος νησία και έγκυρος και ότι αυτή είναι έγγραφων ανθρώπινων, όμως κανένας δεν την καταργεί ή δεν προσθέτει κάτι σε αυτήν. 16. Αλλά και ο Θεός διαθήκει έκαμε προς τον Αβραάμ όταν έδωκε τας υποσχέσεις αυτών και στο σπέρμα αυτού. Δεν είπε δε ο Θεό και στα σπέρματα όπως θα έλεγε εάν επρόκειτον περί πολλών απογόνων, Αλλήπεν ως να επρόκειτο περί ενός απογόνου ή στο σπέρμα σου, το οποίο είναι ο Χριστό. 17. Εφαρμόσω τώρα το προηγούμενο παράδειγμα και λέγω τα εξή. Την διαθήκη αυτή που επικυρώθηκε πρωτήτερα από τον Θεό με όρκον και αναφέρεται στον Χριστόν, δεν μπορεί ο νόμο που ήλθεν ύστερα από 430 έτη να την ακυρώσει, ώστε να καταργήσει την υπόσχεση του Θεού. Θα την κατήρει η δε, εάν είναι το δυνατόν να επιτύχουμε την κληρονομία δια του νόμου. 18. Διότι αν εκ τη τηρήσεω του νόμου επιτυγχάνεται το η κληρονομία και σωτηρία, δεν θα μα εδίδεται το πλέον δωρεά εξ αλλά θα μα εδίδεται ω ανταμοιβή και μισθό τη τηρήσεω του νόμου. Άλλη στον Αβραάμ έχει κάνει χαριστική δωρεάν ο Θεός δι' υποσχέσεω. 19. Αλλά αφού εκ τη τηρήσεω του νόμου δεν επιτυγχάνεται την κληρονομία, Γεννάτε το ερώτημα «Προς ποιον λοιπόν σκοπών εδόθη ο νόμος» Απάντησης «Προς ο νόμος εις επαγγελίαν ή να μετας καθημερινάς μας παραβάσεις του οδηγηθόμεν η συνέστηση τη ενοχής και δυναμίας μας μέχρις ότου έλθει ο απόγονο, χάριν του οποίου είχαν δοθεί οι Οπότε εμεί, με την συνέστηση τη αθλιότητός μας ευκολότερον θα ενεκολπούμεθα τον απόγονον του Αβραάμ Ήτη των Χριστών, δια του οποίου μας δίδονται ευλογίε. Έτσι ο νόμος είχε προσωρινή νησχύν. Διετάχθη δε με μεσολάβη συναγγέλων και δόθη διαχειρός του Μωυσέως ως μεσίτου μεταξύ Θεού και Ιουδαίων. 20. Ο μεσίτης δε δεν είναι ενός, αλλά δύο τουλάχιστον προσώπων μεσολαβητή. Για να πραγματοποιηθεί δε συμφωνία που γίνεται με το μεσίτην, πρέπει και τα δύο πρόσωπα να τηρήσουν τα συμφωνηθέντα. Ο Θεός δε είναι το εν πρόσωπον. Για να επέλθει λοιπόν το αγαθόν αποτέλεσμα του νόμου έπρεπε και το έτερον μέρος, οι άνθρωποι δηλαδή, να τηρήσουν τη συμφωνία εφαρμόζοντας επακριβώς τον δια του μεσή του δοθέντα νόμων. Άλλοι άνθρωποι παρέβαιναν τον νόμον και γίνονται δια τούτο επικατάρατοι. 21. Αλλά αφού ο νόμο είχε ω αποτέλεσμα το να γίνονται οι άνθρωποι επικατάρατοι γεννάται το ερώτημα. Ο νόμος λοιπόν είναι ειραντίος προς τι επαγγελίε και υποσχέσεις τας οποίας έδωκε ο Θεός πριν του ότι θα ευλογούν το διαμέσου του Αβράμ όλα τα έθνη. Μη το να παραδεχθεί κανείς τούτο. Όχι, ο νόμος δεν ακυρώνει τας επαγγελίας του Θεού διότι θα τα εκκύρωνε τότε μόνον εάν εδίδεται τέτοιο νόμος που θα μπορούσε να δώσει ιωνία να στον άνθρωπον. Πράγματι τότε η δικαίωση θα το από το νόμο αυτόν και θα ακυρώνονται το «ε επαγγελίε 22. Τώρα όμως έγινε δια του νόμου το εντελώς αντίθετον της δικαιώσεως Έκλεισε δηλαδή εξ ολοκλήρου ο γραπτός του Θεού νόμο τα πάντα υπό την αμαρτία για να ποθήσουν οι άνθρωποι των ιατρών και σωτήρα και έτσι η ευλογία που υπεσχέθη ο Θεό να δοθεί δια μέσου της πίστεως εις τον Ιησού Χριστόν εις όσοι πιστεύουν 23. Προτού δεν να έλθει η νέα αυτή κατάσταση, εις την οποία ανισχύει πλέον η πίστη, εφυλατώμεθα από τον νόμον κλεισμένη καλά σαν ισκάπιον κάποιον φρούριον διανακαταφύγωμεν την πίστη η οποία έμελεν εν καιρό να αποκαλυφθεί. 24. Ώστε ο νόμος έγινε παιδαγωγός μας, ο οποίος μας προπαρασκεύαζε εις τον αποθύσομεν και γνωρίσομεν τον Χριστόν, διαναλάβαμε τη δικαίωση εκ της προς πίστεως. 25. Όταν δε ήλθεν η νέα κατάσταση στην οποία ενισχύει η πίστης, δεν θα πλέον κάτω από την παιδαγωγία του νόμου. 26. Διότι όλοι, διαμέσου της πίστεως των Ιησούν Χριστών, έγινατε και είστε οι Ιη του Θεού ενήλικες, όριμοι και χειραφετημένοι. 27. Είστε δε οι Ιη του Θεού, διότι όσοι ευαπτίστητε εις το όνομα του Χριστού πιστεύοντες εις Αυτόν ως τύρα. Ενεδίθητε των Χριστόν και τα αυτού. 28. Δεν υπάρχουν πλέον διαφορές εθνικότητος και κοινωνικής τάξης και φίλου. Δεν υπάρχει πλέον διαφορά Ιουδαίου και Έλληνος. Δεν υπάρχει διάκρισης δούλου και ελευθέρου. Δεν υπάρχει άρσεν και φίλοι, διότι όλοι εσείς εγίνατε εις νέος άνθρωπος δια της ενώσεώς σας με τον Ιησού Χριστόν. 29. Εάν δε εσείς οι εξεθνών χριστιανοί ανήκετε στον Χριστόν, άρα δια του Χριστού που είναι ο ευλογημένος απόγονος του Αβράμ, είστε και εσείς απόγονοι του Αβράμ και σύμφωνα με την επαγγελία είστε κληρονόμοι της ευλογίας.